Με το καλό, με το στανιό, με το σπαθί και με το λάσο, με πεινα και κατακλυσμό, σας άφησα στον άσο. Τα λεφτά φτάνουν για 10-15 μέρες. Κουρέλια ελπίδες φόρεσα και ήρθα σαν μπαλιάτσος. κι έτσι εν είδη προσφοράς. σας πούλησα το λάθος η κυβέρνηση η οποία πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει τον έδο ΣΑΜ, να υποστηρίξει την εκπόνηση αυτού του πολύ σημαντικού πορείματος που πρέπει να είναι το ευαγγέλιο της εθνικής μας αυτογνωσίας. <Καλώς> στο μας. και καθίστε. Περάστε. Περάστε κύριοι! Πιο αγρήμηθά σας θα τα πιεί, μονάχοι σας ψηπίστε! πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο της εθνικής μας αυτογνωσίας. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες! Περάστε κύριε. Περάστε! Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου οι θεία σώτες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, Περάστε κύριοι, όποιος δεν μείνει ευχαριστημένος θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Ω, oh, με, θα τα πάρει όλα πίσω. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σε ένα τσίρκο. Σε αυτό ζούμε, όχι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά όποτε αποδεικνύεται με τόσο έντονο τρόπο, προσπαθούμε κι εμεί εδώ μουσικός να το υπογραμμίσουμε και να το αναδείξουμε. Έχουμε ένα τσίρκο. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Σκέρτσο μεταξύ άλλων, ο οποίο έλεγε ότι το πόρισμα του Δασάμ που το είχα παρουσιάσει πριν ένα μήνα, 40 μέρε, είναι το Ευαγγέλιο τη Εθνική Αυτογνωσία. Και πριν λίγη ώρα παρετήθηκε ο ένα Ευαγγελιστή από αυτού που έγραψαν το Ευαγγέλιο, Παπα Τον είχαμε μάθει τότε, έκανε αντιφατικές δηλώσεις και τότε κάπως, αλλά κυρίως την τελευταία εβδομάδα έχει πει, έχει ξεπεί, ξαναείπε μετά δείχνει και έδειξα και οι δηλώσεις του το απέδειξαν έναν οργανισμό Μπάχαλο στην καλύτερη περίπτωση για το πιο σοβαρό θέμα που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο με 57 νεκρούς και όλοι θέλαμε, ελπίζαμε είχαμε πιστέψει ότι ένας κρατικός οργανισμός Παρά την κυβέρνηση και τις μανούρες που κάνει πάντα αυτή η κυβέρνηση, κάτι θα έδειχνε σοβαρό, απεδείχθη μέσα σε ένα μήνα, ότι ο Καραγκιόζης είναι ο καθοδηγητής των περισσότερων. Κρίμα πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί, όπως μας είχε πει και Ντόρα Μπακογιάννη τότε, βάλουν τους καλύτερους. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση και σου λέει «Εγώ δημιουργώ έναν φορέα ο οποίος θα ψάξει το, το ατύχημα». Βάζω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι πραγματογνώμονες υπάρχουν παγκοσμίως θα τους χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να, να μάθω... Περιμένουμε τα πορίσματα. Να, να, μάθουμε τα πορίσματα. Βάζω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Βάζω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σιγά σιγά σιγά στα μία, κύριε, μην βρείτε συνοστισμό, διότι ο συνοστισμό φέρνει τη γρήπη. Τι μπουρδέλα κυβερνήσει να φέρνει, Συμφωνούμε ότι έπρεπε στη χώρα να υπάρχει αυτό ο φορέα και να υπάρχει αυτό το Αυτό είναι κατάκτηση για τη χώρα. Βάζω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Περάστε κύριοι. Όποιο θα το βρει το πόλεμο. Θα κερδίσει τα Το πόρισμα λοιπόν είναι κατάκτηση όπω έλεγε στα ηκούρα, ήταν ήταν υπουργό μεταφορών. Η τώρα μπακογιά. Εδώ μα έλεγε τότε με τον νεώδα Σαμ, τι καλή επιτροπή έχουν μπει καλύτεροι, Φάνηκε ότι μπήκαν καλύτεροι, Έπεσε άπλετο ο φω και σε αυτή την υπόθεση και δεν ε, ε, επιχειρείται καμία συγκάλυψη Όσο περνάει ο καιρό, γύρω από αυτό το θέμα. Αναδεικνύονται πτυχέ που δεν μπορούσε να τι φανταστεί κανένα νοσηρό Τώρα έχει έρθει όλο αυτό με, την, με τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο οργανισμό, με τον ρόλο του Παπαδημητρίου, με τα όσα λέει ο Παπαδημητρίου, με τα όσα έκανε το Πανεπιστήμιο τη Γάνδης ή δεν έκανε, με το Λακαφώση, με την Πίζα, άλλο πανεπιστήμιο από εκεί, με την Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν εμπλέξει και αυτοί τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία, με το πολυτεχνείο τη Αθήνα που δεν έχει βγάλει ακόμα, περιμένουμε. Για ένα πολύ σοβαρό θέμα, και με την κυβέρνηση, υποτίθεται πάνω από αυτό το θέμα να μα διαβεβαιώνει ότι θα χυθεί το φω και θέλει την αλήθεια. Φανταστείτε, να ήθελα και το ψέμα, τι ακριβώ μεθοδεύσει θα είχε κάνει. Εδώ θέλει την αλήθεια και έχουν γίνει και γίνονται και τώρα που μιλάμε, αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε όλοι. Το θέμα είναι ένα από τα θέματα, τα δευτερεύοντα για το πώ έγινε η έκρηξη. Γιατί το πρωτεύον θέμα είναι ότι τα τρένα πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο. Λόγω συγκεκριμένων πολιτικών, λόγω συγκεκριμένων αποφάσεων των πολιτικών ή μη αποφάσεων και μη υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων, και λόγω διορισμών και λόγω του κέρδου, γιατί η εταιρεία τα έτρεχε λίγο τα θέματα για να κερδοσκοπήσει και από εκεί και όλο αυτό που ξέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο, το, το πολύ σημαντικό θέμα και περιμένουμε τη διερεύνηση. Όχι όταν δεν έχουμε βγάλει συμπεράσματα όλοι. Το δευτερεύον θέμα, επίση σημαντικό, είναι η συγκάλυψη. Και πώ έγινε η έκρηξη. Η έκρηξη λοιπόν, δίστανται οι απόψει των ειδικών, έχουν ακουστεί τα ξυλόλια, τα βενζόλια, όλα αυτά και έχει ακουστεί, έχουν ακουστεί και τα έλεα, σιλικόνης, τα περίφημα έλαια, τα οποία τα είπε ο Πρωθυπουργό στην αρχή, μετά τα πήρε πίσω, μετά είπε το άγνωστο εφηλεκτό υλικό. Ο Εύδα στην αρχή είπε ε, άγνωστο εφηλεκτό υλικό. Κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είπε έλαια, ο Πρόεδρο. Ε, στην πορεία ξαναείπε ότι είναι άγνωστο, έφλεκτο υλικό, και έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Συν του άλλου δέκα που ο καθένα λέει τα δικά του, οι περισσότεροι λένε ότι δεν είναι έλεα πάντω, ότι είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε, γιατί ξυμπαζώθηκε η περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα κάτω για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Και βγαίνει λοιπόν ο κ. Παπαδημητρίου προχθέ, που ήταν πολύ ωραία δήλωση αυτή, να ενοχοποιήσει τα έλεα, αλλά είπε ότι δεν μπορεί τα έλεα να περάσουν σαν θεωρία, γιατί. Έλαια έχουν όλα τα τρένα της Ευρώπης. Άρα είναι επικίνδυνα όλα τα έλαια και όλα τα τρένα της Ευρώπης. Ευρώ. Αν δεν είναι κάποιο παράνομο φορτίο στο τρένο, τότε θα πει ότι τα τρένα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη ναι. και οι μηχανές που έχουν αυτά τα έλαια σιλικόνης είναι επικίνδυνα και πρέπει να εξεταστεί. Α, Γιατί δυνητικά α, αναφλέγονται. Δυνητικά αναφλέγονται, πολύ σωστά, Μάλιστα. πολύ σωστά. Και αυτό είναι μίζον θέμα. Βάζω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και εννοείται ότι πρέπει να εξεταστεί. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πάμε μέχρι τέλους και θα πάω μέχρι τέλους. Σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά εμείς θα πάμε μέχρι τέλους για να βρούμε απάντηση σε αυτό. Με το καλό με το στανιό, με προνομία και δώρα, με ένα καράβι πλαστικό. Θα σβούλιαξα στο τώρα. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Χίλια λαμπιόνια να ψάχνω. στο καμένο δάσο. Κι έτσι εν είδη προσφορά. Σα πούλησα το λάθο. Θεωρώ ότι αυτό που είδαμε σήμερα, η παρουσίαση, τα στοιχεία, αυτό που προλάβαμε να διαβάσουμε όσο παραπάνω μπορούσαμε, το πόρισμα του Εβασάμι είναι μια εθνική κατάκτηση. Μια κατάκτηση για την αλήθεια. Μάρτα να μη σταχρωστάω. Τώρα είναι ο κύριο Μαρινάκη εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος μας έλεγε τότε για το συγκεκριμένο πόρισμα ότι είναι κατάκτηση για την αλήθεια Πανηγυρίζανε το πόρισμα αυτό για τους ανθρώπους που έβαλαν στη συγκεκριμένη επιτροπή στο συγκεκριμένο οργανισμό Τελικά απεδείχθη μπαρούφα όλο αυτό αλλά δεν έχει καμία πολύτο σημασία Έχουν μείνει πανηγυρισμοί και έχει μείνει και η παρέτηση Του ενό είναι εθνική κατάκτηση, είναι Ευαγγέλιο εθνική αυτογνωσία. Ο Σκέτσο πάντα καλύτερος στους χαρακτηρισμού, Ευαγγέλιον εθνική Αυτογνωσίας και ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη στο πόρισμα που συνέταξε και ο Παπαδημητριωτή, ο δεν είναι πια στην σχετική επιτροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη από τη Βουλή μιλούσε για αυτό το πόρισμα και καμάρωνε που πρώτο αυτό, αυτή η κυβέρνηση έφτιαξε αυτόν τον οργανισμό. Συνεδριάζουμε έχοντα στα χέρια μα την έκθεση του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ένας φορέας τον οποίο αυτή η κυβέρνηση συγκρότησε, ο οποίος φορέας συνεργάστηκε με Ευρωπαίους ειδικού, μακριά από κάθε πολιτική παρέμβαση. Γιατί αυτό το πόρισμα πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ένας οδηγό. Καλώ ήρθατε στο τσίρκο μα, περάστε και καθίστε. Γιατί αυτό το πόρισμα πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ένα οδηγό. Ποια γλήμη τα σα καταπεί, μονάχα σα ξηφίστε. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Καλώ ήρθατε στο τσίρκο μα και με τη θέληση. Θα δείτε πώ γίνεται καπνό, το βιό και η ψυχή σα. Περάστε, κύριε! Φεύγα από εδώ, ρε, παιδάκι μου, πώ αναλογόμυγα, αί πήγαινε το και η ψυχή σας. Τα λεφτά φτάνουν για 10-15 μέρες Με ψέματα θα ζούμε. Είναι ένας συνταξιούργο αυτός Γιατί έχει παιχθεί και ένα θέμα με τι συντάξει εν ώψη Πάσχα. Μήπω να δίνονταν νωρίτερα για να κάνουν Πάσχα. Όχι, δεν προβλέπεται το ε, θέμα αυτό να γίνει. Είναι τεχνικό ζήτημα. Είπε και ραμαίω. Και στο δεύτερο μέρο θα ασχοληθούμε. Αλλά έχουμε αυτό τον έρμο των το συνταξιούχο. Επειδή είναι και μέρα απεργία και έχει κάτω και συνταξιούχου και εργαζόμενου, υποψήφιου συνταξιούχου. Ο οποίο εδώ μα λέει πότε ακριβώ λύγει η σύνταξη και τι γίνεται τι επόμενε 15 μέρε. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό. Μπορεί να γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix. Οι Έλληνε πώ επιβιώνουν συνταξιούχοι στι 15-20 του μήνα και μετά. Οι 10 μέρε που δεν υπάρχουν. Ο μήνα πρέπει να μικρύνει. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τίτλου λέω εδώ. Αλλά όμω το βασικό είναι ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Μαρινάκης, ο εκπρόσωπο και ο Σταϊκούρα και ο Σκέρτσο, όλοι καμάρουν και η Τώρα Μπακογιάννη. Καμάρουν για αυτή την επιτροπή, για αυτόν τον οργανισμό και μα έλεγαν τα καλύτερα. Και περιμέναμε όλοι πώ και πώ τότε το πόρισμα. Βγήκε το πόρισμα. Από τότε άρχισαν κάποιε συζητήσει. Είδαμε και κάτι βίντεο που ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου τη Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Παπαδημητρίου που παρετήθηκε Και τώρα ήρθε και έκατσε όλο αυτό μετά την, τον τρόπο λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού. Όπω απεδείχθη από όλα αυτά που ήταν το φω τη δημοσιότητα την τελευταία εβδομάδα. Έρχεται και ο Άριο Πάγο. Δεν θα έλειπε ο Άριο από όλο αυτό. Και παραγγέλνει διώξει, έρευνε μάλλον, για την μία πλευρά της υπόθεση. Η μία πλευρά λέει έλαια, η άλλη πλευρά λέει άγνωστο έφλεκτο υλικό. Ε, ζητάει η εισαγγελέα του Αριού Πάγου στη μία πλευρά να γίνει η έρευνα για το τι ακριβώ γίνεται και γιατί επηρεάζουν τη δικαιοσύνη αυτά τα πορίσματα. Και έρχεται σήμερα το πρωί ο δικηγόρο και πατέρα τη Μάρθης Νεκρή στα ΤΕΜΠΗ, κόρη τη Καριστιανού ο δικηγόρο ο Αντώνης Ψαρόπουλο και θέτει ένα θέμα για την ενέργεια αυτή τη αγγελίας του Αρίου <συμπή> Πάγου. Πάμε στο άλλο κομμάτι, Η παρέμβαση τη αγγελίας του Αρίου <συμπή> <αγγελίας του> <συμπή> Πάγου, την οποία εγώ τη θεωρώ ατυχέστατη παρέμβαση. <συμπή> Διότι εδώ πέρα ποινικοποιούνται, γίνεται μια απόπειρα ποινικοποίηση επιστημονικών απόψεων, οι οποίε δεν έχουν κανένα άλλο σκοπό παρά να συνεισφέρουν στη διαλέφραση αυτή τη υπόθεση. Με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να καλέσει η κυρία Ισαγγελέα του Αρίου Πάγου και όλου του τεχνικού συμβούλου και του διορισμένου πραγματογνώμονες οι οποίοι εστερνίζονται και έχουν εκθέσει την ακριβώ αντίθετη άποψη από την άποψη των πραγματογνωμόνων, όπω του κ. Λακαφώση, που κάνουν λόγο για έλεαση εικόνη. Διότι κυρίω αυτή η άποψη κατατρέχει την ανάκριση εδώ και 25 μήνε. Αυτή η άποψη έχει οθετηθεί από τον ακριτή και ποιο μα διαβεβαιώνει ότι δεν είναι παραπλανητική αυτή η άποψη, η οποία και έχει επηρεάσει ουσιαστικά την εξέλιξη της ποινικής διαδέμησης υπόθεσης. Καλό λοιπόν την κυρία Ισαγγελέα του Αριού Πάγου, αν θέλει να κρατάει ίσα μέτρα και ίσα σταθμά και να είναι αντικειμενική, να καλέσει με το ίδιο σκεπτικό τους τεχνικούς συμβούλου που ενστερνίζονται την των όπως και του δύο διορισμένους παραγνώμονες. <ΣΥΟΥΟΥ> Αν θέλει λέει, να κρατάει εισαγγελέα στο Ρίου πάγου ίσε αποστάσει. Μα τώρα είναι πράγματα αυτά. Για τέτοια είμαστε. Εδώ, σε αυτό το σημείο είμαστε. Τέλο πάντων, τα λέει εδώ ο κ. Ψαρόπουλο. Πολύ ωραία τα λέει. Και το είδηση δεν είναι είδηση, είναι γνωστό στου παρεκούντες Αλλά το επαναφέρει ότι ο Μπακαϊμνή, ο εισαγγελέα τη Λάρισα, έχει υιοθετήσει τη μία πλευρά. Ότι είναι έλεα λιγόνη. Ενώ διήστανται οι απόψει και γίνεται η σχετική σφαγή. Και μ, μ, μ, ακόμη και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν το λένε καθαρά. Κανεί δεν λέει καθαρά. Είναι έλεα σιλικόνης. Αφήνουν όλοι ε, υπονοούμενα, εννοούμενα και λένε, μιλάνε για το άγνωστο υλικό που ανατινάχθηκε, ήταν έφλεκτο και δεν ξέρω εγώ τι. Παρόλα αυτά, η Λάρισα έχει διαλέξει. Έχει διαλέξει τα έλεα σιλικόνης. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου, το παρατηθέντα βια, αντιπρόεδρο της Σχετικής Επιτροπής, που πολύ τον έχουμε αγαπήσει όλο αυτό το καιρό. Ε, μιλούσε τότε, πριν ένα μήνα, για τους δυόμισι εφλεκτου ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Δ. Σαμ, ενώ δεν ήταν ακόμη καθαρό τι ακριβώς είναι, είχε οθετήσει τότε τη μία πλευρά και μας περιέγραφε την είχε ζυγίσει κιόλας ότι ήταν άγνωστο εφλεκτου υλικό 2,5 τόνων. Η Επιτροπή Απευθυνόμενη σε Κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα προσπάθησε να δώσει το πιθανότερο δυνατό σενάριο. Γιατί έτσι και ποιο λά... είναι αυτό το πιθανότερο σενάριο, Η κάποιο κάποιου έφλεκτου υλικού περίπου 2,5 τόνων. Είμα έχουμε μια βεβαίωση που η οποία στάλει στο Νεοδασάμ πολύ πρόσφατα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στον καθηγητή Κωνσταντόπουλο. Ο οποίο λέει ότι κατά την ανάλυση του δεν μπορούν τα έλεα σε να έχουν προκαλεί 2,5 τόνοι δεν είναι ένα βαγόνι ολόκληρο. Είναι ολόκληρο... Δεν είναι όμω και μία βαλίτσα. Ακριβώ. Άρα υπάρχουν αυτοί οι 2,5 τόνοι σιλικόνι, αλλά δεν ξέρουμε ούτε τι είναι ούτε πού είναι. Μπορεί να είναι ξυλόλιο αυτό που είπατε, αυτό που βρέθηκε. Είναι κάποιος πτυτικός έφλεκτο Μάλιστα. υλικό. Δεν ξέρουμε. Πάντως, έλεα δεν είναι. Είναι κάτι άλλο, έφλεκτο, πτυτικό, το λέει εδώ, το λέει με διάφορους τρόπους και είναι 2,5 τόνων όλο αυτό. Το έλεγε τότε, πάντα σύμφωνα με κάποιες έρευνε, στοιχεία που υπήρχαν. Αλλάξαν αυτά στην πορεία. Τελικά, μάλλον είναι έλεα Αλλά επειδή. Ή, έχουμε πάει τώρα σε ένα άλλο level επειδή οι μηχανές των τρένων είναι από τη Siemens και είναι έλεα Σιλικόνης η Siemens δεν μπορεί αυτό να το δεχθεί αδιαμαρτύρητα και έχει κάνει παράπονα γιατί έχουν όλα τα τρένα του κόσμου έλεα Σιλικόνης, άρα έχει ζημιά η Siemens και βγαίνει ο κύριος Παπαδημητρίου προχτές στο Sky και λέει ότι αφήνει υπονοούμενα για τη Siemens ότι δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο, άρα Α, κατηγορεί του Έλληνε ότι κάνουν λαθρεμπόριο ω ηθαγενεί και ογκάντα που είμαστε για να μην πήγαινε τα ελεά τη. Είναι πολύ πιο εύκολο να πούνε οι Ευρωπαίοι, γιατί άρχισα και σκέφτομαι, έχουν, με αυτά που, που έμαθα τι τελευταίε μέρε και πραγματικά θα χάσω τα, τα μαλλιά που έχω. Είναι πολύ πιο εύκολο να πούνε ότι στην Ουγγάντα εδώ οι ηθαγενεί οι Έλληνε βάζουν παράνομο φορτία πάνω στα τρένα και να πεινάζονται παρά να κάτσουν και να ψάξουν μήπω. Οι μετασχηματιστέ από μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε, την περίφημη Zeman, από το οποίο έχω μάθει, και άλλε τέτοιε εταιρείε, δεν είναι σωστά συντηρημένοι και δεν είναι σωστά κατασκευασμένοι, ώστε υπό ειδικέ συνθήκε, 160 με 100 ώρα, 260 συνολικά χιλιόμετρα, με τοπική σύγκρουση και πέφτει το καλώδιο από πάνω και ηλεκτρικό τόξο μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη. Είναι πολύ πιο απλό, λοιπόν, ότι να πούνε αυτό. Είμαστε Βουγκάντα. Είμαστε ηθαγενεί και κάνουμε παράνομο εμπόριο. Άρα η Zeman που έχει Δεν θα πει έλεα, που όμω θα πει ότι είναι εύφλεκτο υλικό. Που όμω και ο ίδιο το έλεγε πριν ένα μήνα ότι είναι εύφλεκτο υλικό. Το έχει ζυγίσει κιόλα. Η δεν το έχει ζυγίσει. Ο Παπαδημητρίου το είχε ζυγίσει. Επειδή βάλαν του καλύτερου, ακούμε όλα αυτά που ακούμε. Όπω είπε τώρα Μπακο και από εκείνο το πόρισμα αυτού του οργανισμού που παρακολουθούμε τι τελευταίε μέρε, πώ δρά, πώ έδρασε και πώ σκέφτεται και τι στελέχη είχε τα καλύτερα, αυτό το, από αυτό το πόρισμα. Ε, είχαν κρατηθεί διάφοροι κυβερνητικοί για να μας πείσουν ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη συνολικά όχι μόνο για το έφυλεκτο υλικό γιατί είναι φερέγγυο το πόρισμα, φερέγγιος ο οργανισμός άρα τι έλεγε, τι τραβούσαν από τα μαλλιά ότι δεν έχει γίνει καμία συγκάλυψη πρώτος είχε παίξει με αυτό το πόρισμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης Το πόρισμα αυτό καταρρίπτει και αυτήν την αστήριξη, αστήριξη Και θα το ξαναπω και προσωπικά πολύ προσβλητική Θεωρία της δίθεν συγκάλυψης Μουσική Θεωρία της δίθεν συγκάλυψης Τι πουρδέλα κυβερνήσει να αυτές <Τι> Το βάζω λοιπόν στο σημείο 571, δεν διαπιστώσαμε καμία ένδειξη, το καταθέτω στα πρακτικά πολιτικής παρέμβασης. Ούτε στο πεδίο, ούτε στι εργασίες επιτροπής, είπε ο κεφαλής, αντιπρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Αντιπρόεδρο του οργανισμού, ο κύριο Χρήστος Παπαδημητρίου. Α, ο Παπαδημητρίου βεβαίωνε σύμφωνα με την τάδε παράγραφο ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Επέστωτο το τόσο καιρό και εμεί πιστεύαμε ο φερέγγιο, ο, ο συνεπή στι απόψει του, ο κύριο Παπαδημητρίου. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά βλέποντα την πολιτική του ε, συμπεριφορά και την γενικότερη συμπεριφορά ω αντιπρόεδρος αυτού του οργανισμού, καταλάβαμε. Τι ακριβώ έχει γίνει, πόσο τεκμηριωμένα ήταν τα συμπεράσματα που έβγαζε. Από αυτό κρατήθηκε πάλι ο Κυριάκο Μπισοντάκη, αυτό του δώσαν, αυτό είπε. Παλιά του είχαν δώσει κάτι άλλο, είχε πει το κάτι άλλο. Και μ, την, την πορεία, την συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Και βγαίνει ο κ. Παπαδημητρίου προχθέ το πρωί στο Real FM, στο τραβελάκι και λέει: Δεν θα αυτοκτονήσω και μη με και είμαι υγιή. Και αφήνει κάτι υπονοούμενο ότι κάποιοι τον κυνηγάνε και θέλουν να τον φάνε. Ποιο να θέλει να το κάνει αυτό. Έκανε όσο κακό μπορούσε να κάνει ο ίδιο στον εαυτό του. Είμαι 50 χρονών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα υγεία εκτό από έλκο που πατέξα τον τελευταίο καιρό. Για να μην και ποτέ, να είστε πάντα ε, καλά. Όχι, όχι, θα πω κάτι άλλο. Ε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο από την ανασχόληση με αυτό το αντικείμενο. Δεν σκοπεύω να αυτοκτονήσω. Αγαπώ τη ζωή και θα συνεχίσω να μάχομαι όσο είμαι σε αυτή τη θέση. Έχω δεχθεί απειλέ. Δεν θα σπάρω. Έχω δεχθεί απειλέ. Όχι από εχώριο παράγοντα, να mm. σταματήσω την έρευνα. Η έρευνα θα συνεχιστεί όπω το πάθετε. Μα ρωτώ, γιατί σα είπε ζήτησα, ότι αν, αν δεν τη σταματήσετε, τι θα πάθετε. Σα είπε κάτι για κατά τη ζωή σα. Ότι θα χάσω τη δουλειά μου, κατελάχιστον. Δεν θα σταματήσω mm. λοιπόν την έρευνα όπω το ζήτησα από την πρώτη στιγμή. και Κελυδωρήθηκα από, από, από, από τον συγκεκριμένο για το γεγονό ότι ήθελα να συνεχίσω την έρευνα <στολίκω> και <στολίκω> να ανοίξω την έρευνα. Να, γιατί δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω κάτι. <στολίκω> Κατ' <καθώς, στολίκω> πολύ κρίσιμο πρόβλημα. Συγγνώμη εγώ. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ε, την έχασε τη δουλειά του όμω, άρα νίκησε ο εξωχώριο παράγοντα, δεν είπε ότι είναι κάποιο από εδώ. Απειλέ, αυτοκτονίε, είναι υγιεί. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο εξωχώριο ή ο εσωχώριο, ξέρω ποιο άλλο παράγοντα να κάνει κάτι για τον Παπαδημητρή, το κάνει μόνο του. Δηλαδή γκρέμισε τόσο ωραία το αφήγημα του συγκεκριμένου οργανισμού και του πορίσματο που έλεγε μέσα ότι δεν έχει γίνει και συγκάλυψη. Κατέρευσε και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Μπαζώθηκε και αυτό έχει μπαζωθεί με τη βοήθεια όλων αυτών. Και μένει ο Χατζηδάκης ο Αντιπρόεδρος που βγήκε στο Sky πάλι σήμερα το πρωί και θέλει να γυρίσει το θέμα να το πάρει από τα δύσκολα που έχει έρθει η κυβέρνηση, να το πάει εκεί που αυτό αυτός νομίζω είναι η ουσία. Φυσικά η κυβέρνηση από την αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. <ΟΟΟΟΟ> για να, να σα το πω όπως το ποιο. Είναι το πραγματικό, το μείζον θέμα σε όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς οι ευθύνε του Σταθμάρχη και η κατάσταση του ΟΣΕ. Αυτό είναι. Και πιστεύω ότι και μέχρι το τέλος εκεί θα γυρίσει. Γυρνάει το παιχνίδι, γυρνάει, γυρνάει. Θα πάει στο Σταθμάρχη και στο Νοσέ. Εκεί τελειώνει όλο. Δεν υπάρχει ούτε καραμαλή, ούτε υπουργό, ούτε υπουργό. Ο Σπίρτζη παλιότερα, η καθυστέρηση τη υλοποίηση τη 717, τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει η Χελενικ Train που έτρεχε, που είχε αυτά τα τρένα που είχε, που δεν κάναν για αυτό το δίκτυο. Δεν μιλάω για βενζόλια συγκαλύψει τέτοιου τύπου, δεν υπάρχει ευθύνη για το μπάζωμα τίποτα, είναι μόνο ο Σταθμάρχης φωτίζει, ρίχνει το φως μόνο εκεί, στο Σταθμάρχη και στον Νοσέ Όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι που δολοφόνησαν τα παιδιά και τους υπόλοιπους, τους 57 σύνολο ανθρώπους δεν υπάρχουν στο πλάνο στο κάδρο του κ. Χατζητάκη υπάρχουν μόνο αυτοί οι δύο ο Σταθμάρχης που πάτησε το κουμπί και ο. Ω πολύ ευτυχισμένο, ο Κωστή Χατζηδάκη, περιμένει πως και πως, Μίλησε όμως και για το πόρισμα, το συγκεκριμένο πόρισμα που ακούμε αυτές τις μέρες Το χαρακτήρισε και αυτός σοβαρό. Αν εξαιρέσετε το ζήτημα της πυρόσφαιρας όπου έθετε το πόρισμα μόνο του ερωτήματα τα οποία η αντιπολίτευση προσπάθησε να μην τα θεωρήσει ερωτήματα αλλά βεβαιότητες υπέρ της ε, θεωρίας ε, που υποστήριζε η αντιπολίτευση στο υπόλοιπο κομμάτι του ε, είναι ένα σοβαρό πόρισμα <ΟΟΟΟΟΟ> ε, νομίζω όλοι συμφωνούμε ε, στην, στην Ελλάδα λεβαίως, λεβαίως. Βεβαίω, βεβαίω όλοι συμφωνούμε. Αν εξαιρέσει αυτό, κατά τα άλλα είναι πολύ σοβαρό. Προφανώ, αν εξαιρέσει το πιο σημαντικό και αν εξαιρέσει ένα θέμα που δείχνει πώ δούλεψαν και πώ σκέφτηκαν και πώ προχώρησαν, και αν εξαιρέσει ένα θέμα που είναι καταλυτικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση και διευκολύνει έτσι όπω εξελίσσεται την κυβέρνηση, όλο το άλλο είναι πολύ σοβαρό. Ε, δηλαδή, έχει περιγράψει αναλυτικά ότι έχει ράγες. Και από πάνω ήταν τρένο. Αυτό ναι, είναι σοβαρό γιατί όντω αυτό συνέβη. Είχε ράγε και ήταν τρένο. Αυτή η πτυχή του πορίσματο, αυτό το κεφάλαιο είναι αληθινό και σωστό. Και άλλα καραγκιουζλίκια που ακούμε όλε αυτέ τι μέρε και δεν έχουν και τελειωμό. Να πει να το μαζέψει όλο αυτό το θέμα δεν μαζεύεται. Βγαίνουν συνεχώ από το πρωί και έχει μπει σε μια άλλη φάση, νέα φάση, το θέμα του εγκλήματο και τη δολοφονία, κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Και βγαίνει και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Και αυτό έτσι να αβιαστεί Να πει ότι έχει αποδειχθεί Από όλα αυτά δεν ξέρω πως το βγάζουν ως συμπέρασμα Αλλά πες πες κάτι θα μείνει Ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη Αυτό το οποίο φαίνεται ότι δεν υπάρχει Γιατί δεν υπάρχει κανένας ο οποίος επίσημα να έχει πει το αντίθετο Είναι μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψης Αυτό είναι ένα αφήγημα Το οποίο καταραίει με πάρα πάρα πολύ δυνατό κρότο Καλώς ήρ Περάστε και καθίστε Περάστε κύριοι, προσοχή στα πορτοφόλια σας κύριοι, περάστε Ποιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε Μέχρι και δολοφόλους Καλώ ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες Περάστε κύριοι, περάστε, δεν έχουμε κανέναν τι Του κοσμικλίδω κράτορες, του πονμυθία σώτες που θα το Μίζον", είναι ότι και από αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται με τον οδάσαμ καταραίει το αφήγημα της εγκάλυψης Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Τα γρημικά σας κατά ποιοι, σα σας ψηφίστε. Και από αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται με τον οδάσαμ καταραίει το αφήγημα της εγκάλυψης Πάμε κι όπου βγει, αυτά ακριβώ τίποτα. θα το και το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και το Πάμε και όπου βγει συνεχίζεται όπως το είχε πει το παλικάρι τότε πριν δύο χρόνια συνεχίζεται και παίρνει άλλη διάσταση, μετασχηματίζεται και μπαίνει και σε άλλους φορείς φεύγει από τις ράγες, φεύγει από τον Θεσσαλικό κάμπο και ανεβαίνει και στις προόλει πρωτεύουσε, κτίρια, δημόσια κυβερνητικά, μέγαρα, γενικότερα. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και σήμερα που έχουμε απεργία, πανελλαδική, εμεί την δημοσιογράφη την είχαμε χθε. 2 11 10 80 80 τηλέφωνο, είναι ο αποστόλης εκεί, σας περιμένει, πάρτε ζητήστε και αφιερώζει για την Παρασκευή, πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.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 Μέχρι να γίνει το σωστό το ξέπλυμα θα δούνε. Γιατί γίνεται ένα πρώτο ξέπλυμα, μεν λεκέ. Δεύτερο, πάλι λεκέ. Βάζει ένα ειδικό απορριπαντικό, πάλι μεν. Οπότε, μέχρι να γίνει να βγει κάτασπρο, θα ακούσει πολλά. Ε, θα δει πολλά απορριπαντικά να μπαίνουν μέσα. Και όλα αυτά τα ακούμε άνθρωποι που έχουν και κάποια ιδέα. Έτσι, εγώ είμαι ηλεκτρολόγο σε πλοίο. Έχουμε και εμεί εδώ μετασχηματιστέ. Και μεγάλου. Ειδικά σε κάτι πλοίο που είναι όπω και αυτό που είμαι εγώ που είμαι ηλεκτροπρόωση. Έχουμε μεγάλου μετασχηματιστέ. Λοιπόν, και μα λένε αυτά τα σούργελα ότι αυτά τα λάδια είναι να, να γίνουν έκρεξη. Είναι μαλα και τελειώ. Και τώρα μην με φέρσει τι κουλθέσει. <Σι <Σι δύσκολη <Σι ερώτηση, <Σι'> δύσκολη απάντηση Εύκολη. Εύκολη απάντηση, δύσκολη αντιδόσης Καλά Καλώς ναι, πάνω. πολύ δυσκολευόμαστε Αποστολή. Έλα. Καλά Ελά, Καλά. ακούω τώρα το, το μετρο, μετρό στην Λιούπολη. Ναι. Σταμάτησε ο σειρμό εδώ. <σχυσ> Κάτι καπνί βγαίνουνε. Φωτιά, Ελλάδα 2-0. Και αναρωτιόμουν με αυτά που άκουγα παραπάνω για το πόρισμα που, που το πήραν πίσω για τα ηλιακή σιλικόνες. Άρα, <σχυσί> εσεί δέχεστε όλο το πόρισμα αρκετής τώρα αρκετής πλην του παραρτήματο που, που αναφέρεται στην πυρόσφαιρα. Ακριβώ. Αυτό βγαίνει εκτό πόρισματος με σημερινή απόφαση του Συμβουλίου. Μηχανέ του μετρό, α και έχουν έλλειε σιλικόνε. Αν γίνει καμιά μαλακία, δηλαδή με σύγκρινγκα. Στη σύραγγα, όχι Ναι, αυτό είμαι λίγο δυσλευτικό. Το σχόλη. κατάλαβα, ναι. Θα, θα ανιχνευτούν τα πάντα στον αερά, ή μάλλον μέσω του νετ. Αν είμαστε τυχεροί, α, ναι, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο πια με αυτή τη χώρα, μάλλον. δεν αντέχεται άλλο. Τέλειο, δηλαδή, τι άλλο να πω. Του άκουε και το πρωί για να κουρευτώ και τον άκουγα τον άλλο. τον υφυπουργό, το Περιακάκη, νομίζω. Βασιστούμε πάνω στα πορίσματα και να μην λέμε ότι θέλουμε βάση συναισθημάτων. Δεν πάνε στο διάολο όλοι τους. του. Λέω ότι το κουρεύμε. Κάθεσε και του ακού. Δεν το κλείνει εκεί στο διάλογο να ηρεμήσουμε. Κάθε πότε κουρεύεσαι. Κάθε μήνα. Α, εντάξει, Γιατί... μια φορά το μήνα δεν πειράζει. Δωστόλε βογια παραστέβει σε περνο Γιώργο Μελένε. Γιώργο. Ήταν μια πρόταση Κι αν μπορείς να την και δεν πληρώσω ούτε η ούτε δει, ούτε τίποτα. Γιατί Α... Α... άμα δεν πληρώσεις δεν είναι το ίδιο. Ά, ας... χαριστεί, Αφού μας κε μια συμμορία που αδίστακτη, εγώ είμαι συνταξιούχος. κάτι φάρομαι, έμεινα Τι κάνω τώρα; Για μου. Αν oh, δεν, έχει χάρη, άμα δεν Όχι, αδερφέ, έχει χάρη. Έτσι πρέπει να δράσω, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μα αυτόσουμε τη σαντάζη και εμεί θα λέμε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε καλά. και να ευχαριστώ όμως, ε, γιατί τσάμπα χαιρόμαστε. Δηλαδή, τσάμπα μα το κάνει. Ε, Τέλος πάντων. Καμπάω ακόμα μερικές φορές.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 Είναι μαλάκα. Και θα μου πει ποιο από εμά δεν είναι. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί. Ότι είναι μαλάκα. Δεν συμφωνώ, δεν, δεν είναι. Μαλάκα τον ανιβάζουμε, βλανίου το κατηβάζουμε, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπο έχει ρίθο. Το καταδίκασε το Βασιλιά, δεν είναι υπέρ. Ο άλλο, μόνο και μόνο από το μέρο του για το Μητσοτάκι, είναι υπέρ να φέρει και το Τσάβλο. Κομπλεξικοί άνθρωποι, παιδί μου, κομπλεξικοί άνθρωποι τώρα. Αντί να χαρίμε αυτά που μα προφέρει ο Μητσοτάκι, τέλο πάντων τώρα. Άστο. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Αυτό λέω και εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Την είσαι μαλακίο σου, μπράβο, την κρατάω στο τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά <Ρι> Αυτό το οποίο φαίνεται ότι δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει κανένας ο οποίος επίσημα να έχει πει το αρίθετο, είναι μπάζομα με σκοπό τη συγκάλυψης <Ρι> Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο καταραίει με πάρα πάρα πολύ δυνατό κρότο <σεις> Και από αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται με τον ΟΔΑ ΣΑΜ Καταραίει το αφήγημα της συγκάλυψης Μπράβο παιδί μου, πού σου να μη βασκαθείς <σεις> <σεις> Διαβάζω λοιπόν στο σημείο 571 Δεν διαπιστώσαμε καμία ένδειξη το καταθέτω στα πρακτικά Πολιτική παρέμβασης Ούτε στο πεδίο, ούτε στι εργασίε επιτροπή. Υπερκεφαλή αντιπρόεδρο του οργανισμού, ο κύριο Χρήσο Παπαδημητρίου. Ετέλειωσε. Ετέλειωσε. Εγγύηση, εγγύηση. Τώρα μπορεί να γίνει και υπουργό. Ο κύριο Παπαδημητρίου που έφυγε από εκεί μπορεί να αναλάβει ένα. το μεταφορών για παράδειγμα. Θα μπορούσε. είναι καλό και ο κύριος Ανάκης εκεί, δεν λέμε. Αλλά θα μπορούσε να αναλάβει μια άλλη θέση έτσι πολύ σημαντική. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όσο ήταν στον, στη συγκεκριμένη θέση. Ένα από τα θέματα τη επικαιρότητα είναι οι συνταξιούχοι ε, και οι συντάξει του Απριλίου που θα δοθούν στο τέλο του μήνα, ενώ το Πάσχα είναι δέκα είναι μέρε πριν, στι 20 του μήνα. Και υπήρχε ένα σενάριο, ακούστηκε κάποια στιγμή, ότι μήπω να δοθεί πριν το Πάσχα για να κάνουν λίγο πιο άνετα Πάσχα οι συνταξιούχοι. Το θέσαν αυτό το θέμα στην αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέο, και απάντησε ότι είναι τεχνικό θέμα, δεν γίνεται. Κατανοώ απόλυτος το ζήτημα, με απόλυτη ενσυναίσθηση και στις δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο κόσμος και πόσο μάλλον οι συμπολίτες μας που είναι συνταξιούχοι. Προφανώς το έχουμε εξετάσει, επειδή το Πάσχα έρχεται πιο νωρίς, το έχουμε εξετάσει το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν τεχνικέ δυσκολίε. Δηλαδή, απαιτούνται τουλάχιστον 20 μέρε για να τρέχει κάθε μήνα η ροή των δεδομένων. Τι θα πει η ροή των δεδομένων, τι μεταβολέ έχουν γίνει, τι χρήματα πληρώνονται στον καθένα κ.ο.κ. Υπάρχει ναι. μια συγκεκριμένη διαδικασία που τρέχει για 20 μέρε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει από τι 15-16 του μηνό για να μπορέσει να καταβληθεί. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και το ζήτημα, ξέρετε πολλέ φορέ. Όταν πληρώνονται και πάρα πολύ νωρί οι συντάξει, μετά μεσολαβούν πάρα πολλέ ημέρε για την επόμενη. 45-50 μέρες. Μία προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί, ίσω αυτό το δεδομένο. Είναι τεχνικό είναι. το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων. είναι τα δεδομένα έχουν ροή. Και δεν γίνεται τώρα να δίνουμε αυτά. Βεβαίω δεν υπήρχε σκέψη καν να δοθεί μια ενίσχυση έτσι. Όπω είχε δοθεί κάποιε φορέ για τα. Χριστούγεννα. Όχι γιατί δεν βγαίνει ο προπολογισμό. Το βλέπετε ο καθένας φαίνεται να δείτε και τα έσοδα όλα αυτά που πανηγυρίζουν και είμαστε η πρώτη πιο πρώτη και όλα αυτά δεν περισσεύει κάτι αλλά δεν μπορούσε να δοθεί πριν γιατί είναι τεχνικό το θέμα όπως λέει εδώ η κυρία Κεραμένους και βεβαίω όλο αυτό πατάει σε ένα διστοπικό άλλο θέμα ότι δεν φτάνει σύνταξη και φτάνει μέχρι τις 15-20 του μήνα και από εκεί και πέρα τραβά Για να γίνει ό,τι γίνει Και είπε η κυρία Κεραμέως Ότι θέλει 20 μέρες πριν αυτό να συζητηθεί Και μια τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει Βγαίνει όμως σε άλλο παράθυρο Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Ο κύριος Γιάννης Μυρλή, Και μας είπε ακριβώς το λόγο Που δεν μπορεί να γίνει αυτό Γιατί λέει όπω θα ακούσουμε τώρα Το Πάσχα είναι κινητή έορτη Να πω επίσης ότι Ε, το Πάσχα είναι μια κινητή γιορτή, οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί μπορείς να το προγραμματίσει κάθε χρόνο, γιατί σε πολλά κανάλια αναφέρθηκε ότι τα Χριστούγεννα Με γίνεται. Δεν είχατε προβλέψει ότι θα είναι 20 Απριλίου δηλαδή. Μισό λεπτά κύριε Καραμέρο, τα Χριστούγεννα γίνεται. Τα Χριστούγεννα όμως είναι σταθερή μερομηνία και έχει καθιερωθεί Α, κάνω, να δουλεύει έτσι. Βλέπω. Γιατί κάθε χρόνο είναι διαφορετική ημερομηνία. Εμά ευνηδιάζει αυτό το Πάσχα τώρα. Τα Χριστούγεννα ξέρουμε ότι είναι 25 του μήνα. Γεννήθηκε ο Χριστούλης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Και μπορούμε να κάνουμε τα κουμάντα. Εδώ τώρα δεν ήξερε κανεί πότε θα πέσει το Πάσχα, γιατί δεν ξέρουμε ποιε είναι. Κινείται. Είναι ευκίνητο το Πάσχα και ξαφνικά το ανακαλύψαμε 1η Απριλίου. Oh, σε 20 μέρες το κινούμενο Πάσχα εορτάζεται. Οπότε δεν μπορούμε να. Είναι ωραία τα στελέχτη τη Νέα Και αυτό είναι υπουργό. Πρέπει οπωσδήποτε να βουλευτή και μετά να μπει στην σειρά να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν γιατί με τέτοια επιχειρήματα ότι είναι κινητή η εορτή το Πάσχα και δεν μπορούμε που ξέρουμε όλα τα Πάσχα μέχρι το άπειρο πότε ακριβώς θα πέσουν αν και είναι κινητά και ευκίνητα Λαός τώρα, ευκίνητο όσο δεν πάει μέρος δεύτερον Ο Απόστολο είσαι. Είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Απόστολο, έχω ένα παράπονο με εσά. Μου κάνετε συνέχεια λογοκρισία. Δέκα φορέ έχω πάρει μηνύματα, έχω στείλει. Ναι. Πολλέ φορέ το έστειλα. Κάνει λογοκρισία. Είμαι κόστο από το εγάλεο. Δεν κάνω λογοκρισία, αλλά παίρνει συνέχεια. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλω κι άλλο. Ο... Δεν παίρνω καθόλου συνέχεια. Σε παρακαλώ, Έχεις να με βγάλει έξι μήνε.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 Οι βομπές για να τον βγάζει στον αέρα. Yeah. Δεν παίρνει για να του κάνει λογοκρισία. Το ίδιο λέμε τόση ώρα. Θα διορθωθώ. Όχι, εντάξει. Για χαραάπλος, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, σε το συζητώ. Ό,τι λέει ο ακροατής, θα τα βγάζει στον αέρα, φίλε μου. Έλα! Χιάο αμίγκο, γύρισα από το Λιβόρνο! Τι λέρε, παιδί μου, είχε πάει το Λιβόρνο? Ναι, ρε, δεν θυμάσαι που σας έλεγα, σας Λιβόρνο! Πώ δεν το σημείωσα, ναι! Τρομερή εμπειρία, ε, εκεί πέρα με του συντρόφου, όλα ωραία, εντάξει, δεν σου κάνω τώρα για στην εκπομπή σου και στο σαφμό σου. Πάντω μου βρεθήκαν που δεν Ένα που σας σηκώθηκε, εκεί πέρα. Κούλι, άδωνι και να μπαζωθεί ότι αγαπάτε. Δηλαδή των λαϊκών δημοκρατιών που φεύγουν από τον Φασίστατο Ζελένσκι και κύριε Φιλορώση, όλα αυτά βγάζουν τη Λιβόρνο, βίβα κομμουνίσμα, τρομερή ιστορία. Και έβγαλα και φωτογραφία εκεί που ιδρύθηκε το Παρτίδο Κομμουνίστα τη Ιταλία, στι αποβάθρε του Λιβόρνου. Σα ευχαριστώ Καλησπέρα, τρελό αγόρι. Καλησπέρα. Καλώ ήρθε στη βάση σου. Πώ πήγε το τουρ των παραστάσεων σου. Καλά, μια χαρά, πολύ καλά. Μπράβο, έχουμε τίποτα υλικό από τον κύριο Βασίλη, το συνάντησε. Το συνάντησα. Μπράβο, έχουμε τίποτα. Δεν μπορώ να πω. Γιατί, μη αγόρι μου, πε μα κοιμάσαι. Εγώ αναρκούμουν να δύο άνθρωπο, γι' αυτό. Ζει μια χαρά, Ζή και βασιλεύει. Είπε, θα πάει τηλέφωνο, θα δούμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Την Την Τετάρτη 9 του Απρίγου, εσεί βέβαια έχετε για την απεργία. Ο τεμπών, 2023. σύν Ή, αν θα συμμετέχουν στην απεργία. Δεν το γνωρίζω. Και εσύ δεν το ξέρει, Γιατί κανονικά, όπω βγάλαμε 28 του μηνό που έγινε η απεργία, 28 του Φλεβάρι, δεν έπρεπε να συμμετέχουν και αυτοί, σαν σύλλογο. Λέω εγώ, ρωτάω οι χαζοί. Ναι, ναι. Ναι, Γιατί τώρα βγαίνουν κάθε μέρα οι διάφοροι αυτοί που του χρυσοπληρώνουμε, βέβαιε, μέδε και παρεντεύε. Όλοι βγαίνουν εκεί, παίρνουν τα καλά μα τα λεφτά και βγαίνουν κάθε μέρα μα κουνάνε το δάκτυλο. Όχι είναι αυτό το πόρισμα, όχι είναι το άλλο, αυτό είναι το παρόδεκτο. Δεν τρέπονται λίγο. Είναι δε μέρε.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 Γεια σα, Τζολιά μου. Γεια σα, Μανάρη. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Ήταν να σου πω ευχαριστώ. Γιατί? Για το σόου που έκανε στην τη παράστασή σου. Στο Γιάννενα. Ναι, να σου πω ότι πέρασε πάρα, πάρα πολύ ωραία. Για τη χάρηκα που σε γνώρισα από κοντά. Να σου πω ευχαριστώ που έβαλε αυτέ τι σκληρέ εικόνε τα βίντεο σου. Γιατί κάποιο πρέπει να μα τι θυμίζει. Γιατί η καθημερινότητα δεν μα αφήνει να σκεφτούμε ότι συμβαίνουν άλλα πράγματα έξω από το δικό μα κόσμο, έξω από τη δική μα ρουτίνα. Γενικότερα, μπράβο και ευχαριστώ. Είναι φοβερό στα γιάνει. Σα ευχαριστώ πολύ. Αλλά ένα παράπονο. Α, έχουν και παράπονα. Δεν υπάρχουν. Κάνω πιο συχνά ρε, φίλε. Δοράγαμε. Αυτό είναι αλήθεια το χωράγατε, αλλά είχα να έρθει καιρό τώρα γι' αυτό. Είχαμε άρθρο 4 χρόνια περίπου. Ούτε, ούτε το αλέθε να μην πάμε. Ούτε να παραγείλουμε δεν μπορούσαμε, Άμα δεν ε, να μάθει. Και τι να πα στο αλεύρα, παιδί μου, είναι να το παλέτα, ενώ μιλάω εγώ θα πάω το λέτε, να γένειε καταρχά. Έι, αποσόλοι. Αν έντιστή τη παραγγελίε είδε η γινότανε. Είδα, βοήθησε όμω τι παραγγελίε. Βοήθησε, πάρα πολύ. Γι' αυτό περιμένουμε ξανά. Για να κάνετε παραγγελίε. Θα έρθουν. Ναι, γιατί όχι. Και επειδή είναι μέρα απεργίας Να ακούσουμε και τον Γιώργο Στεφανάκη Πρόεδρος του Επισητισμού τουρισμού Που τα λέει πάρα πολύ ωραία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 Να εξασφαλίσουμε τα προστοζήνα, ακόμα και για τα παιδιά μα που σπουδάζουν. Αυτοί λοιπόν που μα λένε να ζήσουμε με ένα ευρώ, να πάνε να ζήσουν με τα 700 ευρώ που μας δίνουν και τα 800. Να δούμε αν αντέχουν. Και μα κοροϊδεύουν και από πάνω με τα τέπει. Ζητάμε να, να μα πούνε τελικά την αλήθεια. Τι έγινε με αυτό το έγκλημα. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε και την πρωτομαγιά. Θέτει ένα θέμα και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ότι αν μπορούν να ζήσουν όλοι αυτοί με το ένα ευρώ, αύξηση και με τα 700 και 800 ευρώ. Που καμαρώνουν ότι έχουν φτάσει στον κατώτερο μισθό. Ωραίο ερώτημα. Ξέρουμε όλη την απάντηση. Την έχει δώσει ο ίδιο ο Κυριακό Μητσοτάκη. Όχι, δεν μπορεί να ζήσει και εύχεται στη ζωή του ποτέ να μην χρειαστεί να ζήσει με 800 ευρώ. Με αυτή την ευχή φτάσαμε στο τέλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. τώρα, τρίτο μέρο. Μετά, μαγκαζίνο στι 2. Γεια σα. Λαβοστολή, Σοβιετικό Αρκούδο. Λοιπόν, α πω σου, ετοιμάζω σούπερ μπλάκα. Λοιπόν, έχω ανεβάσει το τηλέφωνο τη Ελληνοφρένεια σε μια σελίδα στο Facebook σχετικά τι είναι στον Ελληνικό στρατό. Εσύ είσαι ο κύριο Μακαρέζο. Εσύ κανονίζει, ξέρει, μεταθέσει. Κατάλαβε σε λίγο τριαντρία φάση. Ναι. Είσαι λίγο αυστηρούλη. Εσύ. Τα σε, σε παίρνει. Ε, βέβαια. Α. Λοιπόν, στρατό χωρί 3 μακρανά τα χωριστερεί. Λοιπόν, το έχει. Δεν το θυμάμαι, λοιπόν, αλλά οκ. Το... Okay, εντάξει, βάλτο. Ο κύριο Μακαρέζο είσαι τέλο Macareso, hey, to... macarazo, ay. Anda tu tu ay. Macarezo, si... hey, Macarezo, ay. Kale espera. Kale espera. Τα παραπολιτικά ευκάλεστα ρογιακά. Τηλεφωνώ εκ μέρου συλλόγων και κυβερνών από σχολεία του Άννου Χολαργού. Να πάω κατευθείαν στο Zoom. Υπάρχει ένα θέμα με κεραίε κινητή τηλεφωνία έξω από τα σχολεία. Έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα ακριβώ σε αυτό το Για να πιάνουν τα παιδιά καλό ίντερνετ είναι. Όταν είναι στην τάξη, αμα βαριούνται. Α, κατάλαβε μέσα. Ωραία. Ναι, τα 18 μηνών παιδάκια οπωσδήποτε. Α, α, δεν του α... έχετε δώσει κινητό ακόμα. Ε, αυτά τα ανακάλυψαν το κινητό. Ε, τα Τι περιμένετε να πάει 18 χρονών, αν είναι δυνατόν. Ναι, εντάξει. Έχουμε ξεσηκωθεί προφανώ όλοι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 Ωμα, πείτε, πρέπει να πουλήσουμε για να πάμε εκεί. Αν είναι δυνατόν. Θα πάμε στη θήρα τώρα για το Πάσχυνιο, γιατί το παιδί δεν μπορεί να αρθεί. Αν να δεν μπορούσαμε να βρούμε εξυπήρια. Σε 117 ευρώ το άτομο. Είστε τρελή, Είνακο, δεν ξέρω. Και η συνταξή όχι πάπα, ούτε επίδομα φτώχιας, ούτε τίποτα. Άλλωστα μου. Κούτα πάει, 9, είπαμε 9 καβάλα. 9 είναι Ξάνθη, 10 είναι καβάλα. Οκ, okay, μια χαρά. Δάρμος, το νέο αστέρι τη φυσική διόρθωσε Einstein, διόρθωσε cockin, sky δάρσου. Συλλογικά στην άκρη και λέγει όσα έζησα εγώ, δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ δεν ισχύει στο δυναμία. Γιατί τα ψηφιακά, τεσσέμεσε ώρε πίσω μείνανε. Τα κουρδιστά καθόλου. Το αποδεικνύει με μαθηματικά, έχετε σελίδα. Βάλτε Sky δάρο SPD, λέει χρομο, gravity, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ισχύει σταθερά παγκοσμίου βαρύτο, έχει γίνει από το 2019. 19 τα έχει αποδείξει επιστημονικά παντού, δεν ξέρω αν Έτσι αυτό που έλεγα κι εγώ δεν βλέπουμε ότι το νερό πάει 10 μέτρα πάνω κάτω ε, εσύ τα λέγες Μάλιστα αλλά ποιος άκουγε να τέλος πάντων τώρα ελάχιστα. έλα για... Έλα, ρε Αποστόλια, μην. Έλα, συγγνώμη. Λοιπόν, από το ταξίδι, να σου πω: Όσο χάπατα οι ηλίθιου μα θεωρούν βάλανε το χατζηδάκι αντιπρόεδρο της κυβέρνηση. Πόσε πόσες ώρε έχει η κοινή εργασία αυτό το κλίμα, Ο Χατζηδάκη. Και εργάτο παιδί μου, εργάτο λεπτά να μετρήσουμε. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική, ναι. ασκήσατε επάγγελμα. Ε, κοιτάξτε, εγώ μπρι, ε, με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι ό ,τι, ό ,τι ξέρετε ακριβώ κάθε μέρα. Δεν δουλεύετε.